Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Το περασμένο Σάββατο συνεχίσαμε την ερμηνεία του τρίτου κεφαλαίου των παροιμειών του Σολομόντος και συγκεκριμένα ερμηνεύσαμε από τον τέταρτο έως και τον έκτο στίχο και στους τρεις αυτούς στίχους είδαμε ότι ο Κύριος ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας Ασχολείται ακόμα και με αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι μικρά, ότι είναι παρονυχίδες, ότι είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα θέματα, ενώ κατ' ουσίαν δια των είναι πρωτεύοντα, είναι ουσιώδη, είναι απολύτως απαραίτητα και διά τη ζωή μας αλλά και διά την πνευματική μας υπόσταση, διά την ψυχή μας δηλαδή. Διότι εδώ θα πρέπει να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι εμείς οι Χριστιανοί θα πρέπει αγαπητοί μου αδελφοί 999 φορές να ασχολούμαστε με, το, με την ψυχή και μία με το σώμα 999 φορές πρέπει να ασχολούμαστε με τα πνευματικά αγαθά του Παραδείσου και μία με τα υλικά αγαθά 999 φορές θα πρέπει να ασχολούμαστε και το μυαλό μας να είναι στα ουράνια τα οποία ο Θεός ειτήμασε τις να Αυτόν και μία φορά εις τα επίγεια. Αλλά βλέπετε δυστυχώς έχουμε κάνει αυτή τη φοβερή και ακατονόμαστη διαπραγμάτευση με τον διάβολο και έχουμε ανταλλάξει τα επίγεια με τα ουράνια γιατί να έχουμε 99 φορές στραμμένο το ενδιαφέρον μας εις επουράνια, το έχουμε στα επιγια και έχουμε αφήσει μόνο ένα τα 100 για να θυμόμαστε που και που ότι υπάρχει ουρανός, ότι υπάρχει βασιλεία των ουρανών και δίθεν νομίζουμε ότι επειδή ξομολογηθήκαμε μια φορά, δυο φορές, πέντε φορές, ή επειδή πάμε στην Εκκλησία μια φορά την εβδομάδα, νομίζουμε ότι κάναμε απόλυτα και το χρέος μας. Και είναι ντροπή που θα το πω για εμάς ειδικά τους χριστιανούς, που βλέπω μερικούς να απορούν, ειδικά όταν έρχονται στην εξομολόγηση. Και λένε δήθεν, έτι «Ε, άλλο θέλει ο Θεός, καλή δεν είμαστε, δεν πάμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε για ψωμολόγηση. Δεν είναι αυτός ο καλός ενώπιον του Θεού. Καλός ενώπιον του Θεού είναι αυτός που μας περιγράφει ο ίδιος ο Κύριος. Αγαπήσεις Κύριον τον θεών σου εξ όλης σου και εξ τις καρδίας σου και εξ όλης της σου και εξ όλης της σου. Εκείνος είναι ο καλός Εκείνο είναι ο Άγιος, Εκίνος είναι ο Τέλειος. Εκίνος είναι Αυτός ο οποίος μέγει να καθίσει πλησίων του Θεού και να απολαύσει των επικελμένων δωρεών της απολαύσεως. εκίνος είναι Αυτός ο οποίος θα έχει μεθάβλιο τα μούτρα να κοιτάξει τον Θεό κατά πρόσωπο και να, παρα, και να παρακαλέσει να έβρει έλεος και χάριν ενώπιον του Θεού. <κυρίζει> Αυτός ο οποίος έδωσε το 99% στον Θεόν και άφησε μόνο ένα τα δια τα απολύτως απαραίτητα επί της γης. Αυτός ο οποίος έδωσε και είχε στραμμένο τον νου του προς τον Θεόν 999 φορές την ημέρα και μόνο μία φορά την ημέρα έστρεφε το νου του προς τα επίγεια και προς τα ανθρώπινα και προς τα σαρκικά και προς τα χωματένια και προς τα μηδαμινά. Για ξεκινήστε αύριο, αύριο που είναι Κυριακή, μεγάλη μέρα και κάνε ένα μικρό κοντρόλ από το πρωί και βάλε κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας που είναι χιλιάδες τα δευτερόλεπτα. Τόσα δευτερόλεπτα διέθεσες για να σκέπτεσαι ανθρώπινα και αμαρτωλά πράγματα και πόσα δευτερόλεπτα διέθεσες για να σκεφτείς τον Θεό και να έχεις εστραμμένη την προσοχή σου και το ενδιαφέρον σου εις τον παράδεισο. Και εκεί θα τον ζυγίζεις τον εαυτό σου. Όχι γιατί πήγες μια φορά τη βδομάδα και ψωμολογήθηκες, όχι γιατί πήγες μια φορά τη βδομάδα ή έστω το μήνα ή το χρόνο, δεν ξέρω κάθε πότε και πήγες και κοινώνησες, κατά χάρη δεν είναι αυτός ο καλός ο χριστιανός καλός χριστιανός είπαμε είναι αυτός ο οποίος έχει κατά μόνον τον Θεό και ελάχιστο, μα ελάχιστο είναι το ενδιαφέρον του για τα επίγεια και για τα ανθρώπινα πράγματα για την υπεραγία Θεοτόκο ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες θα σας πω και αυτό για να δει ποια είναι η Υπεραγία Θεοτόκος λέγει ουδέποτε, ουδέποτε, ουδέποτε επέρασε από το μυαλό της όχι μόνο κάτι το αμαρτωλό αλλά ούτε κάτι το ανθρώπινο και υλικό ουδέποτε το μυαλό της γι αυτό είναι ανωτέρα των αγγέλων. Είναι δυνατόν ένας άγγελος να σκέφτεται ανθρώπινα πράγματα. Τι θα φάει, ο άγγελος δεν τρώει. Είναι δυνατόν ένας άγγελος να σκέφτεται πως θα Όχι. Ε, έτσι υπεραγία Θεοτόκος ξεπέρασε και τους αγγέλους ακόμα και στις σκέψεις. Και ουδέποτε σκέφθηκε το μυαλό της, όχι αμαρτωλά, όχι αμαρτωλά πράγματα, ούτε καν γίνα και ανθρώπινα και σαρκικά και, και καθημερινά που <χε> δεν ενδιαφέρει ποτέ ούτε τι θα φάει, ούτε τι θα πει, ούτε πώς θα τη δει, ούτε ποιον θα κουβεντιάζει τίποτα. το μυαλό της εκατό της εκατός των Θεών και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο γιατί είπαμε εδώ θα ακούμε αλήθειες, δεν θα λέμε παραμύθια, έτσι, θα λέμε την αλήθεια εδώ. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη άνθρωπος, άνθρωπος, γιατί λέμε είμαστε άνθρωποι, έτσι, δεν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε σώα, ούτε είμαστε κτίνιε; ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και κτίνους; ποια είναι η διαφορά, μα τη δείχνει ο κύριο με τη δημιουργία του, βλέπει στο κτίνο. Περπατάει με τα τέσσερα και το κεφάλι του είναι σκημένο κάτω. Για το κτίνο δεν έχει ουράνια ενδιαφέροντα. Τα μούτρα του είναι σκημένα κάτω στη γη, στο κόμμα. Εκεί είναι. Το κτίνο δεν έχει ψυχή το κτίνος. Μην ακούτε την τηλεόραση και τις βλακίες που λέει. Έχει ψυχή το σκυλί και έχει ψυχή το γατί δεν έχουν ψυχή, γι' αυτό και είναι στραμμένα τα μούτρα τους κάτω εκεί, εκεί το ενδιαφέρον, είναι τι θα πάνε, τι θα πιούνε εκεί ενώ ο άνθρωπος τον έχει ο Κύριος να περπατάει με τα δύο πόδια ο Όρθιος και να κοιτάει προς τα πάνω και η λέξη άνθρωπο σημαίνει ακριβώς αυτό Βγαίνει από δύο λέξεις άνω θρόσκο δηλαδή άνω κοιτώ άνω έχω τα ενδιαφέροντά μου επάνω είναι το ενδιαφέρον μου επάνω είναι η ψυχή μου άνω σκόμεντα σκαρδίας άνω σκόμενο εκεί είναι το ενδιαφέρον μας εκεί πρέπει να είναι το ενδιαφέρον μας Και εκεί είχαν το ενδιαφέρον τους Εστραμμένο όλοι οι Άγιοι. για Αυτό εκτίμησε ο Κύριος αδερφοί μου Που λέμε γιατί αγίασε ο Α Γιατί αγίασε ο Β Γιατί ο Κύριος έκανε Άγιο Τον Άγιο Γεώργιο Ή γιατί ο Κύριος έκανε Άγιο Άγιο Έκανε την πρώην αμαρτωλή Γιατί Γιατί την είδες πρώην ήταν αμαρτωλή Παλιά ήταν αμαρτωλή Μετά Μετά το ενδιαφέρον της εστράφει ολοκληρωτικά στον Θεό απάνω εκεί δεν έβλεπε τίποτα άλλο ο Κύριος αυτό θέλει αγαπήσεις Κύριον τον θεόν σου με όλη την καρδιά σου με όλη τη δυναμή σου με όλη την ισχύ σου με όλη την αινιά σου με όλη την διανοιά σου όλα εκεί απάνω βλέπεις Ιάγι δεν είναι σκέφτο εδώ αν ο Άγιος Γεώργιος θα τον βάζανε στον τροχό και θα τον κάνανε, θα τον κάνανε κομμάτια, κομμάτια τον κάνανε. Δεν το σκέφτηκε, δεν τον ενδιαφέρε. Γιατί το μυαλό του δεν το είχε στο αν θα πονέσει το κορμί. Το είχε εκεί που θα πήγαινε, εκεί πάνω. Εκεί ήταν το ενδιαφέρον. Εδιάβαζα τώρα το μεσημέρι τον Απόστολο Παύλο. Ε, τώρα το μεσημέρι τον Απόστολο Παύλο. Εκεί στις πράξεις τον Απόστολο. Και όταν λέει πήγε κάπου σε κάποια πόλη και εκεί οι χριστιανοί μαζεύτηκαν και πήγε λέει, ένας προφήτης ονόματι Άγαβος και του έδεσε λέει τα πόδια, παίρνει σε τη ζώνη και με τη ζώνη αυτή του έδεσε τα πόδια. Και του λέει ως προφήτης, του λέει εσύ Παύλε θα πας λέει τώρα στη Ρώμη και εκεί θα πεθάνεις δια των Χριστών. Και οι χριστιανοί λέει γύρω άρχισαν και κλέγανε. και τον παρακαλάγανε, Απόστολε Πάβλε λέει μην πα στη μην πας στη, Ρώμη, μην πας στη Ρώμη, σε παρακαλούμε μην βάσε. σε χρειαζόμαστε. Τους λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει τι πείτε και συνθρύπτοντες με την καρδία, τι κάνετε έτσι λέει, τι κάνετε έτσι. Εγώ λέει όχι μόνο να αναπεθάνω για το όνομα του Κυρίου, να πάθω οτιδήποτε είμαι έτοιμο για το όνομα του Κυρίου. Αφού γι' αυτόν ζω. Αφού αυτός είναι η ζωή μου. Αφού σε αυτόν κοιτάω συνεχώς. Αφού εκεί έχω αφιερώσει όλο μου το είναι. Τι κάνετε έτσι. Το πολίτευμα ημών εν υπάρχει. Μετρήστε τις αποστάσεις τώρα, ε. μετρήστε τις αποστάσεις. Ε? Εγώ είμαι καλός χριστίας Εγώ πάω στην εκκλησία Βέβαια ε. Βέβαια το ότι πάει και στο καφενείο δεν το λέει Το ότι που, και που θα πήγαινε καμιά βλαστήμια και καμιά βλησία δεν το λέει Εγώ πάω στην εκκλησία Μια φορά το χρόνο Εγώ πάω στην εκκλησία Εγώ ξεομολογέμαι Εγώ κοινώνησα Τι κοινώνησα το ενδιαφέρον σου που είναι, μπορώ να μάθω το ενδιαφέρον σου που είναι διότι αδερφοί μου δεν είμαστε κτίνι, δεν είμαστε ζώα είμαστε πνευματικά όντα Ψι, σωματο, σω, σωματικά και πνευματικά όντα και σας είπα ναι και το σώμα ένα τα 999 θα είναι για τη ψυχή και κάθε μέρα δεν θα κοιτάς τι έκανα, θα κοιτάς τι έπρεπε να κάνω και πόσες παραλήψεις έχω ενώπιον του Θεού. Και τότε θα δούμε αν θα τολμήσεις να πα ποτέ Λόγιση να πεις ότι δεν έχω τίποτα. Γιατί εμείς ξέρετε κοιτάμε ότι έκανα εγώ, πήγα στην εκκλησία, εγώ έκανα μια ελεημοσύνη, σήμερα εγώ και σπουδαία τα μπρόκολα, σπουδαία τα μπρόκολα. Έδωσες ένα ευρώ, σε ένα φτωχό και κάτι έγινε. Να κοιτάξεις τι δεν έκανες. Να κοιτάξεις πόσα μπορούσες να κάνεις και δεν τα έκανες. Και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος που λέει η παροιμία. Ε? Εκεί θα δούμε εκεί θα δούμε τι πόσων καρατίων χριστιανός είσαι. Εκεί θα δούμε, όταν θα έρθουν τα δύσκολα, όταν θα έρθουν οι διωγμοί, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος εκεί θα δω. Εκεί θα δω τι χριστιανό είσαι. Ερχόνται τρομοκρατημένοι χριστιανοί. Τώρα, ερχόνται. Με ρωτάει ένα, τι έγινε, θα την πάρουμε την ταυτότητα, θα έρθει ο Αντίχρηστο, τι θα κάνουμε, θα πάμε να σφραγιστούμε, θα κάνουμε το ένα, θα μα κόψουν τι συντάξει, θα μα κόψουν του μισθού. Αυτό είναι το ενδιαφέρον αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είδατε τι κάνανε, οι βρωμεροί είδες τι κάνανε, ε? μας έστρεψαν το μυαλό ολουνών εκεί στα λεφτά. Λες και δεν υπάρχει τίποτε άλλο πάνω στον κόσμο. Τι θα πάμε, τι θα πιούμε, πόσα λεφτά θα πάρουμε, Πόσο, είναι ο μισθός, αν μας έκαναν καμιά αύξηση, αν μας έκαναν μείωση, αν, αν, αν, αν, αν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από αυτά βλέπεις γέρους ανθρώπους που τους λες διάβασε την Αγία Γραφή και λέει δεν βλέπω αλλά την εφημερίδα ξεστραβώνεται να τη δει απάνω κολλάει τα μούτρα το επάνω να δει αν πήρε αύξηση αν πήρε αύξηση η σύνταξη δεν πήρε βάζει γυαλιά βάζει αυτά φακούς βάζει από πάνω να δει τι λέει πήραμε αύξηση να διαβάσει την Αγία Γραφή δεν πήρε ποτέ το φακό όμως να βάλεις, να διαβάσεις, να δεις τι λέει ο νόμος του Κυρίου. Χοντρικά λοιπόν είπαμε το περασμένο Σάββατο ότι πρέπει πρώτα-πρώτα να επιδιώκουμε να είμαστε τέλειοι απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Και έστω και στους ανθρώπους γιατί εμείς να είμαστε, κοιτάμε να είμαστε τέλει μόνο στου ανθρώπους να μας λέει ο άλλος την καλή κουβέντα να μας παραδέχεται και στον Θεών και στους ανθρώπους και μάλλον θα έλεγα πολύ περισσότερο στον Θεών διότι στο κάτω κάτω οι άνθρωποι δεν πρόκειται να σε κρίνουν ο Κύριος θα σε κρίνει μια μέρα Εκείνο είναι ο κριτή, εκείνο το πόρισμα θα πιάσει και από εκείνου το στόμα θα ακούσουμε είτε το δεύτεροι ευλογημένοι του Πατρός μου είτε το πορεύεστε απ' μου η κατηραμένοι εις το Από το στόμα εκείνου. Γι' αυτό μη σε νοιάζει και πολύ τι θα πει ο κόσμος να σε νοιάζει μάλλον περισσότερο η συμπεριφορά σου και οι κινήσεις σου και τα λόγια σου και οι σκέψει σου, μάλλον ενώπιον του Θεού δεύτερον που είπαμε την περασμένη ομιλία μας να έχεις απόλυτον εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού γιατί εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο πορτοφόλι μας έχω, εντάξει, να πάμε για δεύτερο παιδί να πάμε για τρίτο παιδί. Βγαίνει το πρωτοβόλιο. Ε, ας κάνουμε και τρίτο. Ε ρε άρε α τι έχουμε να βρούμε μπροστά μας. Εκεί θα δείτε, εκεί θα δείτε και εκεί θα ανοίξουν τα μάτια μας και εκεί θα δείτε πόσον, τι, τι, τι, τι χριστιανοί, για κλάματα είμαστε σε αυτή τη ζωή. Και ξέρετε γιατί, γιατί δεν πιστέψαμε ποτέ στον Θεό. Όχι μόνο εσείς, για να μην νομίσετε ότι στρέχω τα βέλη μου μόνο εναντίον σα, ούτε και εμείς οι παπάδες ακόμα, αυτό έλεγα το πρωί σε ένα συναδελφό μου. Λέω παππούλι μου, θα το πω και σε εσάς, δεν έχω λόγο, άρα σας έχω πει πόσους φορές έχω εναστραφεί εναντίον των γερών. Οι περισσότεροι ιεροί σήμερα είμαστε άπιστοι, άπιστοι, άπιστοι. Οι περισσότεροι παπάδες και δεσποτάδες σήμερα είναι απίστει! Δεν έχουμε πίστη στον Θεό. Ποιότερο, έμποροι. Έμποροι γεννήκαμε, χριστέμποροι γεννήκαμε, μπήκαμε στις εκκλησίες για να οικονομήσουμε. Αυτός είναι ο προορισμός. <Τι> Τρώω καλά, πίνω καλά, είμαι εντάξει, ούτε προσευχή. Εκεί να δείτε χάλια, εκεί να δείτε χάλια, εκεί να δείτε χάλια. Γιατί νομίζεις όταν πας εκεί στην εξομολόγηση σε περνάνε με ένα πλήσιμο, απλά έντα, ε, άδε. Ε, δεν έχεις τίποτα, πήγε τάξη, τάξη, άδε, πήγε. Βλέπουν τα δικά τους τα χάλια, πρώτα. Δεν λέω για όλου, οι περισσότεροι. απιστοι ξεσυμμενιάπιστη, άπιστη. άπιστη, άπιστη. Όνο Θεό, η κοιλία, που λέει ο Απόστολος Πάγος. Δεν βλέπουν τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά του. Και σε πολλούς έχω αναγκαστεί να τους πω, ρε παπούλη, πιάνεις το Χριστό στα χέρια σου, ρε παπά. Ρε παπά, πιάνεις το Χριστό τα χέρια σου, το καταλαβαίνεις αυτό. Α, γελάει. Αδιαφορία. Τρέχει ο μισθό σου λέει, τρέχει ο μισθό κάνει και έτσι, Τρέχει ο μισθό, τρέχει ο μισθό. Ε, εντάξει. Ε, μπορεί, Χριστέ, μπορεί. Πουλιέται λέ, που ο Χριστός! Τρέχετε να οικονομήσετε. Πουλιέται ο Χριστός! Αυτή είναι η παπάδες. Όχι όλοι. Είπαμε. Όχι όλοι. Πουλιέται ο Χριστός. Τον πουλάμε! Αρκεί να οικονομήσουμε. οι Ιούδες. Νέοι Πέτριδες. Νέοι, νέοι, ναι. Και βέβαια αν εμεί οι παπάδες είμαστε τέτοι φανταστείτε τι είσαστε εσείς έτσι. Πόσο μακρύτερα είσαστε εσείς ακόμα. Με όλη την καρδιά σου λέει να είσαι αφιερωμένος στον Θεών και άφησε όλες τις υποθέσεις των Θεών »όλο« Τώρα το θυμηθήκανε, βλέπεις παπάδες, παπάδες ένα δυο παιδιά ένα δυο παιδιά ένα δυο παιδιά ένα Τα γιατί ένα δυο παιδιά γιατί παπά? Γιατί; Τι υπόδειγμα είσαι πάτε για τον κόσμο, τι κάνεις για τον κόσμο ένα δυο παιδιά ένα δυο παιδιά γιατί πάτε. Γιατί. Πού είναι η Ελπίδα σου στον Πού Πού είναι Πού είναι η πίστη Σουστόντεο, Πού είναι η πίστη Σουστόντεο, Πού είναι η η πίστη Σουστόντεο, Πού είναι η πίστη Ένα Πού είναι η η Άρα λέει εδώ όμω. γι' αυτό σας είπα αυτό θα μας κρίνει μετά αύριο αυτός εδώ αυτός που τα έγραψε αυτός και θα μας καθίσει στο σκαμιέ να πάμε παρακάτω τώρα γιατί περνάει η ώρα και μετά θα σας ζητάω πάλι να σας κλέψω <Ρι> χρόνο και θα αρχίσει να κρίνιάζετε <Ρι> λοιπόν δεν κρίνιάζετε είστε καλά παιδιά λοιπόν να πάνε παρακάτω σοβαρά πράγματα τώρα φοβάμαι με την ανάλυση που κάνω γιατί βλέπετε με πιάνει και εμένα η λογοδιάρια. φοβάμαι ότι πέρα από ένα στίχο δεν ξέρω αν θα πάμε τι λέει ο 7ο στίχος μη ίστι Πρόνιμος παρά σε αυτό Φοβούδε των Θεών Και έκλεινε από παντός κακού Ένα στίχος Κάμια δεκαριά λέξεις Και εδώ τα δείτε τώρα πόσα έχουμε να πούμε Όχι ένα κήρυγμα Επάνω σε αυτό δεκάδες κήρυγματα μπορούμε να κάνουμε Ένα στίχο της Αγίας Γραφής τι είναι αυτή η Αγία Γραφεία, ε, χρυσορυχείο, δεν σας έχω πει, χρυσορυχείο. Είναι σαν αυτόν που σκάβει να βρει χρυσό και όταν βρει μια πετρούλα βρίσκει στην αρχή. Και άμα τη σηκώσει εκείνη την πέτρα αρχίζει και βρίσκει από κάτω χρυσό, άπειρο χρυσό. Έτσι είναι εδώ. Ένα στίχος, άπειρο χρυσός. μη είστη φρόνιμος παρά σε αυτό τι σημαίνει αυτό άμα το εξηγήσω θα σηκώ την να φύγεται αλλά δεν με νοιάζει πιστέμω ότι δεν θα το κάνετε μη σχηματίζεις λέει άνθρωπε την εντύπωση ότι είσαι καλός Μη είσαι τη μας παρά σε αυτό. Εγώ, εγώ δεν έχω, εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Εγώ δεν εγώ, εγώ, εγώ είμαι καλό άνθρωπο. Εγώ κοιτάω τον εαυτό μου. Εγώ να σηκωθώ το πρωί θα κάνω την προσευχή μου. Εγώ να πάω στην εκκλησία μου. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, ναι. Σαν να λες δηλαδή τι, ο Θεό σε μένα μου χρωστάει. Ο Θεό μου χρωστάει μη είστε φρόνιμος παρά σε Αυτό μη σχηματίζει την ιδέα ότι είσαι καλός και ξέρεις γιατί να μη σχηματίζεις αυτή την ιδέα γιατί σας έχω πει να κάνετε κάτι αλλά δεν το κάνετε ούτε και εγώ το κάνω ούτε και εσείς το κάνετε τι είναι αυτό που δεν κάνουμε όλοι μας, τι είναι όταν είναι να κρίνουμε τον εαυτό μα τον κρίνουμε με του χειρότερου. Εσύ ήρθε στην εκκλησία, πα κοινονά και βλέπει προ τα έξω και λε: Α, εγώ σαν τούτο τον παλιό ναλίτη, σαν εκείνη την παλιό, την, την, την, την παλιό την σαν εκείνο το, το, το, το, το παλιό το μάρι, δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι καλό. Ε, που στην εκκλησία, εκείνο είδε, είδε ο παλιάνθρωπο. Σηκώνεται πρωί-πρωί και πα στο καφενείο, είδε ο παλιάνθρωπο. Σηκώνεται πρωί-πρωί και πα στο γήπεδο, είδε ο παλιάνθρωπο. Α τον άνθρωπο και να κοιτάξει εδώ τις εικόνες των Αγίων να κοιτάσει. Εδώ, για σίγουρα τα ματάκια σου απάνω, εκεί στις εικόνες των Αγίων. Και αντί να συγκρίνει τον εαυτό σου με τις ακαθαρσίες να συγκρίνει τον, τον εαυτό σου με το χρυσάφι του ουρανού. Το έχει κάνει ποτέ. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Το έχει κάνει ποτέ. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Για σήκωσε λοιπόν τα ματάκια σου και κοίταξε παράδειγμα την υπεραγία Θεοτόκο που σας είπα προηγουμένως. Που σας είπα ότι δεν σκέφτηκε ποτέ της όχι αμαρτωλό πράγμα αλλά ούτε καν ανθρώπινο. Τίποτα ανθρώπινο. Για σύγκρινε τον εαυτό σου και να δεις πού πρέπει να βρίσκεσαι εσύ και εγώ, πού πρέπει να βρισκόμαστε. Αν η υπεραγία Θεοτόκος είναι, είναι μέσα στον παράδεισο αξίζει εγώ να είμαι στον παράδεισο. Εγώ αξίζει να είμαι στον παράδεισο. Πείτε μου εσείς. Κοίτα εγώ εσείς Τι σας είπα προηγμένως 999 φορές την ημέρα να σκέφτεσαι ουράνια πράγματα Και ένα τα να σκέφτεσαι τα επίγεια και τα ανθρώπινα Ποιος το κάνει αυτό Ποιος Που τώρα θα φύγεις από εδώ Έσκασες, έσκασες Μια ώρα ακούς για τον Χριστό και έσκασες Μπάφιασες Και λες μπορεί να πάω να φύγω Να πάω να ανοίξω την τηλεόραση Να πάω να δω τίποτα άλλο Να φύγω λίγο όλο για τον Χριστό και για την Παναγία και για τους Αγίους άστο καλό να φύγω από εδώ να πάω να ακούσω κάτι άλλο γιατί τι γίνεται πού είσαι ο καλός ο χριστιανός πού είσαι η καλή χριστιανή πού είσαι εσύ ο οποίος καυχάσε μέσα στην εξομολόγηση ότι εγώ, εγώ, εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι καλός. Γιατί παππούλοι, βλέπω μερικούς που ερχόνται δίθεν υποκριτικά και όταν τους πω δεν θα κοινωνήσω. Α, για, γιατί, γιατί δεν θα κοινωνήσω, γιατί, γιατί, βάλεις και τα χέρια μέση γιατί, γιατί δεν θα κοινωνήσεις, γιατί έτσι, γιατί θα πάω σε άλλον εγώ να μου δώσει να κοινωνήσω. Πήγαινε σε άλλον. Γιατί, ξέρεις, γιατί, Γιατί; γιατί Γιατί στο καλάμι για αυτό Γιατί ενώ είσαι ακαταρσία Εθεώρησες τον εαυτό σου Άγιο Γι' αυτό Γι' αυτό Γι' αυτό Μη διφρόνιμος παρά σε αυτό μην νομίσεις ότι είσαι τίποτα καλό μην νομίσεις ότι έχεις καμιά παρησία στο Θεό και εσύ και εγώ μην σηκώνει το κεφαλάκι σου επάνω τη μητούλα σου ψηλά και επειδή πας στην εκκλησία ή πας το κατηχητικό ή εξομολογήθηκες ή εκκοινώνησες σε αξίωσε ο Κύριος σε αξίωσε ο Κύριος σου κάνει το μέγιστο αυτό δώρο Σηκώνει τη μητούλα σου ψηλά και λες εγώ και κάνεις άλλο Γιατί έχει να φάσει κατακεφαλέ μετά από τον Θεό. Μετά ο διάβολο παίρνει εντολή, από το... παίρνει, παίρνει άδεια από τον κύριο και θα σε βαρέσει κάτω σαν το χταπόδι. Να σα πω ένα αμάρτημα το οποίο άκουσα τώρα τελευταία. Να σας πω. Έχω χρόνια που εξομολογώ μια γριά. Χρόνια. Τι είχε συμβεί με αυτή τη γριά. Γιατί τρέξε, τρέξε, τρέξε, γιατί να πάνα να τρέξω, τι συνέβη, ακούστε παρακαλώ. Αυτή που κάθε τόσο πήγαινα, δεν είχε τίποτα, δεν είχε τίποτα, δεν είχε τίποτα, δεν είχε τίποτα, έπεσε σε ένα φοβερό σαρκικό αμάρτημα και ο Φοβερό και ανίκουστο σαρκικό αμάρτημα που ντρέπουμε να το πω και ο ήτο γέρο γριά είδε που λες, ε. Είδε που μερικές φορές εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε όλους τους ανθρώπους την ηλικία και σε μερικές φορές που βλέπω καμιά καλοφτιαγμένη και πέρα βαμένη και ρωτάω, λέω μήπως παιδάκι μου εσύ ξέρω εγώ άνθρωπος είσαι χείρα είσαι μήπως το μάτι σου λοξεύει λίγο μήπως κοιτάς Μήπως κάνει, τι λες παππούλιο μου, επιτρέπει η ηλικία μου, τέτοια πράγματα μένα, έτσι δεν λέτε, ε. εντροπή μου πάπτε, τέτοια πράγματα. Διαβάλε 85 χρονών, 85, κατάκεδη, νεκρή, νεκρή, κατάκεδη, δεν μπορεί να δεν δεν έχει τώρα χρόνια κατάκεδη. Τι ακούτε, γιατί? Γιατί τη βρήκε ο διάβολο στην αδυναμία τη, Ε! Εσύ δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Είσαι καλή, καλή, καλή, καλή. Μπα κάτω, πάρκα. Να, να, να δω τι καλύσαι. Να δει τι καλύσαι. Την καργάλισε, την καργάλισε, την καργάλισε, την καργάλισε, την καργάλισε, την καργάλισε, την ανέβασε στα ύψη και μπα μια κάτω. Να δει τι καλύσαι. Πάει τα μουτρώσει τώρα. Άιντε να δω τι καλή Ποια είναι η καλοσύνη σου. Μη είσαι φρόνιμος παρά σε αυτό. Μη είσαι φρόνιμος. Μην έχεις την εντύπωση ότι είσαι καλός. Μη έχεις την εντύπωση ότι είσαι Άγιος. Μη έχει την εντύπωση ότι επειδή σε ανέχεται ο Κύριος και μπήκε στην εκκλησία ή σε αξίωσε ο, ιερέα, ο ιερέας εσένα και σε έκανε επίτροπο Βλέπω κάτι επιτρόπους, κάτι, κάτι φρέσκους που μπήκαν εκεί Τώρα τελευταία, Νομίζω ότι γίνει, γίνει, γίνει κανάγκη παίρνουν στο ιερό, ανοίγουν τι πόρτες, μπαίνουν μέσα Γύρω φέρνουν την Αγία Τράπη ε, Που πάσεις, πού εσύ Σε ευλόγησε ο Κύριος, ή αξίωσε ο Κύριος να μπει στην εκκλησία ως επίτροχος και εσύ νόμιζες ότι έγινε η εκκλησία σου σπίτι σου. Πού πάζεσαι. Πού πάζεσαι. Τι το πέρασες. Μέσα όξω, μέσα όξω, μέσα όξω, μέσα όξω. Τι το πέρασες. Δεν είναι και οι εδώ. Δεν είναι οι παπάντε. Δεν. Δεν είναι οι έξω. Εκεί κάτω. Και καλά τους κάνανε και τους έχουν βάλει. Κάτω, κάτω στην πόρτα. Κάτω, κάτω. Και κανονικά έξω από την πόρτα έπρεπε να τους έχουν. Εκείνη η θέση. Τι σημαίνει επίτροπο. Εσύ πρέπει να είσαι υπόδειγμα για το λαό. Για φαντάσου αυτό που κάνει εσύ να το κάνει όλο ο λαό. Πρέπει να ψαλτάδε, πάει. Έχετε λοιπόν την ψαλτή να πανακοινωνήσει. Εγώ δεν έχω δει. Εγώ δεν έχω δει. Λε και αυτή είναι άγιο, πάει. Παψά την άκρη για εξομολόγηση, εγώ δεν έχω δει. Σε μένα τουλάχιστον δεν εξομολόγησε κανένα. Μακάρι να είχα. κάνω και πέρα να κάνω καμια λειτουργία. Μακάρο, Μακάρι να. Είχα. Πού είσαι. Τι, Τι είναι αυτό. Ρε. Τι το κάνει το ιερό, Αλόνι. Τι είναι το ιερό Γήπεδος Μην είσαι φρόνιμος παρά σε αυτό Μην έχεις την εντύπωση ότι είσαι καλός Μην έχεις την εντύπωση ότι άγιασες Μην έχεις την εντύπωση ότι επειδή πα και εξομολογέσαι Δύο-τρεις φορές το χρόνο και κοινωνάς άλλες δύο-τρεις Ανάξια. Μην νομίσεις ότι είσαι, έχεις παρησία προς τον Θεό, ή μη νομίσεις, επειδή πήγες την Παναγία τη Μαλεβή και προσκύνησες ή επειδή επισκέφθησες τους Αγίους τόπους, έχεις τα μέσα και τα έξω με τον Θεό. Σας έχω πει νομίζω παλαιότερα τι μου συνέβησε μία και σας το έχω πει, το έχω πει να το ξαναπώ, το ξαναπώ. Πήγα λοιπόν σε μια εκκλησία, πρωί πρωί, όπως πάντα το συνηθίζω, με ένα πνευματικό παιδί μου που πάντα με μετακινεί τις Κυριακές, πήγαμε σε ένα χωριό, Αρχίζω, αρχίζει ο όρθος η λειτουργία το πρωί, άκουγα κουβέντες όξο, κουβέντες. ξέρετε στα χωριά, λες και είναι, Λες και είναι η Εκκλησία Καφενίου. Το πρωί ειδικά, πριν μαζευτεί ο κόσμος, κουβεντιάζουν του λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Κουβέντα στην κουβέντα ρε, κουβέντα στην κουβέντα, ρε, ένα σούτ από εδώ, σούτ από εκεί, σταματήστε ρε παιδιά, σούτ. Τίποτα. Πώς το λέει ο κόσμος, μου ανάψαν τα λαμπάκια ε, έτσι δεν λέει ο κόσμος. Κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνω έξω, τον είδα λοιπόν ένα, ένα, ένας επίτροπος εκεί πέρα, δεν γλώσσα Σταμάτα! Τι κάνεις έτσι! Έρχεται λοιπόν σοβαρό σοβαρό μπροστά Μου λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ παπά Λέω όχι δεν ξέρω Δεν ξέρω ποιος είσαι Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ δεν, δεν ξέρω Για πες μου ποιος είσαι Το βλέπεις σε τούτο φωρά, φωρά για ένα βαχτήλι, Το βλέπεις σε τούτο δεν το βλέπω. Τι είναι όμως, δεν μπορώ να δω. Και καλά, εγώ χωράει γυαλιά, δεν είμαι και αυτό. Τι είναι τούτο. Εγώ έχω πάει στην Αγία Κατερίνη του Σινά και έχω προσκυνήσει. <Ρι> Είδατε στην Αγία Κατερίνα του Σινά, όσοι έχετε πάει, δίνω εκείνα τα δακτυλίδια και να του έχουν την Αγία Κατερίνα πάνω. Δεν ξέρω τι είναι. <Ρι> και τι θες να πεις με αυτό. <Ρι> σε μένα μου λέει, δεν θα μου σηκώνει σε μένα τη φωνή. Είδες εδώ μου λέει, Εγώ έχω πάει στην Αγία Κατερίνα του Σινά. Δεν λέω τι να σου πω τώρα. Παίρνεις κουμπέντας στην ώρα. Νομίζεις επειδή πήγε στην Αγία oh. Κατερίνη του Σινά, νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις την επιλογή, αλλά όχι. Ή έναν άλλον που βρήκα στο Άγιο νόρος. Εγώ γνωρίζω μου λέει με το μισό Άγιο Όρος και θα μου κάνεις η παρατήρηση. Ωραία, αλλά γνωρίζω και τι έγινε. Λοιπόν, και άμα γνωρίζεις τον ηγούμενο, και άμα γνωρίζεις σημαίνει ότι πήγε στο Παράδεισο. μη είστε υφρόνιμος παρά σε αυτό μη σχηματίζετε αδελφοί μου καλή εντύπωση για τον εαυτό σας και να θυμάσαι αυτό που εσύ το πες. το σκουλίκια είμαστε πια το εσύ το ωραία αυτό λοιπόν που πες γιαγιά εσύ και όλοι οι άλλοι του πιστεύουμε φαντάζομαι εδώ πέρα έτσι ότι είμαστε σκουλίκια να μη μας πειράξει άμα μας το πήκε κανένα όχι μόνο να το μόνη σου για τον εαυτό σου αλλά όταν έρθει και κανένα άλλος και σου πει συγγνώμη για την πράσιμο άντε μόροι από εδώ δεν προσβληθείς ούτε να προσβληθείς ούτε να στεναχωρηθείς ούτε να τον καταραστείς ούτε να επαναλάβεις την βρισκιά που σου έδωσε ούτε να του πεις τίποτα και μέσα σου όχι μόνο αυτό αλλά μέσα σου να πεις εγώ δεν είπα τον εαυτό μου βρωμοσκούλικο άρα λοιπόν έχει δίκιο ο άνθρωπος που μου είπε αυτή τη φράση εκεί είναι η ταπείνωση! όχι να λες λόγια που μόνος σου να εξουθενείς τον εαυτό σου αλλά να δέχεσαι λόγια από τους άλλους που να σε εξουθενώνουν και να σε ταπεινώνουν και να βάζει τον εαυτό σου κάτω και να πει ναι, καλά σου κάνουνε. Τέτοιος που είσαι, βρωμιάρη και ελεηνός και τρισάφιος, καλά σου κάνανε. Αλλά εκεί τα δύσκολα όμως. Εκεί τα δύσκολα. <Κι> Μη είσαι η φρόνιμος παρασύα. Αυτή σα είπα, Να, 7 η ώρα. Δεν τον τελειώσω, το στήκο ακόμα. Ακόμα εδώ είναι. Μη είσαι η φρόνιμος παρασύα αυτό. Θα σα κλέψω λοιπόν ένα πεντάλεπτο να τον τελειώσουμε τουλάχιστον. Φοβούδε τον Θεόν και έκλεινε από παντό κακού. Φοβούδε τον Θεόν» Το φοβού των Θεών δεν σημαίνει να τον φοβάσει ο Θεό, δεν είναι είπαμε, ούτε τρομοκράτη είναι, ούτε δήμιο είναι, ούτε απειλήτης τι είναι πατέρα, είναι Άγιος, είναι γλυκύτατο, είναι Σεβάσμιος, είναι, είναι, είναι, ό,τι καλύτερο πε μόνο για τον κύριο. Είναι ο λατρεπτός μας, είναι η αγάπη μας, είναι ο ερωτάς μας, είναι ό,τι θες πέσει Αλλά όταν λέει φοβού των Θεών, σημαίνει τι. Να κάνεις κάτι που θα σου πω, κι άμα το κάνεις θα έχει επιτυχία. Όχι για το παγό, αλλά γιατί έτσι λέει η ίδια γραφή. Να το προσέξετε τι θα σας πω. Να το κάνετε. Α, Πάντα να αισθάνεσαι ότι δίπλα σου είναι ο Κύριος και σε βλέπει. Αυτό να κάνεις. Σε κάθε σου βήμα. Σε κάθε σου κίνηση. Τη στιγμή που προσέφεσαι. Να λες, Κύριέ μου, τώρα είσαι δίπλα μου, εσύ ξέρει. Και όταν χασμουργέσαι στην προσευχή, να λες, Θεέ μου, ντρέπομαι για αυτό που κάνω. Σου μιλάω και χασμουργεύω. Την ώρα που νηστάζεις και λες με τον εαυτό σου μέσα άντε να τελειώνουμε γρήγορα να πεις Θεέ συγνώμη, συγγνώμη να σε πιάσω τα δάκρυα και να πέσεις κάτω και να του φιλήσεις τα πόδια του Κυρίου και να του πεις Κυριέ μου ήμαρτον που κοιτάω να βιαστώ να σου μιλήσω πλημελώς για να πάνα ασχοληθώ με ανθρώπινα και δευτερεύω τα θέματα Αυτό σημαίνει φοβού των Θεών όχι να σε πιάσει τρόμος και φόβος αλλά να τον έχει πάντα τον κύριο Αυτό που έλεγε ο Ναβίρ Θυμάστε τι λέ, δεν, δεν διαβάζεται Είπαμε, πάει αυτό το ξεκάθαρο Προορώμην τον κύριων ενωπιών μου διαπαντό Ό,τι εκ δεξιών με στην είναι να μη <πί -ς> Τι έκανα λέει ο Ναβίρ Για να μη σε για να μην φύγω από τον δρόμο του Θεού, έβλεπα πάντα μπροστά μου Τα μάτια μου, έβλεπα πάντα τον κύριο Μπροστά μου Προορώμην τον κύριων ενωπιών μου διαπαντό Έβλεπα πάντα μπροστά μου τον Θεό κι έτσι δεν αμαρτάνε. Έλεγα πάντα, «Θεέ μου εσύ με βλέπεις, τολμάω να κάνω αμαρτία μπροστά σου» «Μα, είμαι, μα, μα θα είναι ο αντίχριστος θα αντίχριστος Τι μας λείπει, γιατί αμαρτάνουμε; την ώρα που πάνε να και κρατάς το κραγιό στα χέρια σου, πεςε «Κύριε είσαι μπροστά μου και τολμώ να κάνω αυτά τα πράγματα, είμα μου». άμα το εκείνη τη στιγμή, θα τα πάρει τα καλλιωτικά και θα πάνε όλα από κάτω αλλά δεν το λες εκείνη τη στιγμή εκείνη τη στιγμή είσαι εκείνη τη στιγμή είσαι πορωμένη εκείνη τη στιγμή είσαι πορωμένο. εκείνη τη στιγμή το μάτι σου ν' ραυτί σου είναι στραμμένο στον κόσμο τι με νοιάζει με να τη λέει ο Χριστός τι με νοιάζει με τη λέει ο Χριστό. εγώ θα κοιτάξω τι λέει ο Χριστός, σιγά Σε πολλωμένο εκείνη, και εσύ και εγώ. Την ώρα που αναφορέσει, και αυραχιόγια, θέλω να τα θέσει, εσύ αυτά. Ήμαρθε, ήμαρθε, κύριε, έμαθα, λέει εσύ με. Δεν λέει εσύ με τον προμερό. τον ακάθαρτο, την ακάθαρτη, την βρωμερή, ελέγχει με, κύριε. Πού έφτασε. Και τότε θα έρθει, θα αρχίσεις να βλέπει πώ, πώ, πώ αρχίζει μέσα σου η διόρθωση ε, η διόρθωση γιατί και πόνο λίγο να αισθανθείς εκείνη τη στιγμή την άλλη φορά θα τον αισθανθεί διπλό τον πόνο την παραπάνω τριπλό, την παραπάνω τετραπλό και μετά σιγά σιγά θα το αποβάλλεις την ώρα που θα πας στο κομμωτήριο θα πει μου τι κάνω τώρα τι κάνω Θεά τι πάω να κάνω αυτή τη στιγμή και θα δεις αμέσως πόσο φόνος αυτός σιγά σιγά θα πολλαπλασιάζεται σε κάθε προορόμοι των κύριων ενωπιών μου δια Πάντοτε έβλεπα, και ξέρετε να σας πω κάτι, μην νομίζετε, σας πληγώνω, ξέρω αυτή τη στιγμή, ξέρω, ξέρω, σας πληγώνω στην οχωρά Αυτό το είπα κάποτε σε ένα παπά, που κουρευόνται είδατε, ε. κουρευόνται τώρα, πάει το πήραμε βάλα, ξύριζόνται, ξύριζόνται. Εκεί να δεις ξύριε, εκείνα δεις ξύριε Και του λέω ρε Πάτερ, του είπα κάποτε ενός Ρε Πάτερ, του λέω, καλά, να σου κάνω μια ερώτηση Δεν τρέπεσε, λέω Πάτερ μου, που πάσχευες, λέω, στην Ουρά, στο Κουρίο, στο Μπαρμπέρι Δεν τρέπεσε, λέω, Δεν τρέπεσε. εκεί που περιμένει κι άλλος κόσμος Εκεί που θα ακούσει σχόλια, εκεί που θα ακούσει βρισχέ, εκεί που θα ακούσει βλαστήμια, εκεί στα μπαρμπέρικα, εκεί δεν τρέπεσαι, λέω, που στέκει. Περνάει ο κόσμο και εσύ κάθεσε με την ποδιά μπροστά, εδώ, όπω βάζανε. Οι κουρί παλιά, ε, την ποδιά για να μην πέφτουν οι τρίχε. Δεν τρέπεσαι, λέω, όπω σε ξέρει ο άλλο. Θα περάσει ο ενορίτη σου. Θα περάσει. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Καλά, ποτέ όμω το βλέπει μπροστά σου. Μα του ανθρώπου, δεν του ντρέπεσαι του ανθρώπου που είναι τα προβατά είναι ρε πάτερ. Δεν τους πρέπει. Αφού δεν τρέπεται τον Θεό. Αφού δεν έχει φόβο Θεού θα έχει φόβο ανθρώπων. Όχι. Προορώμην των Κύριον εν οποίων μου διαπαντός διαπαντός, διαπαντός, πάντα έβλεπα τον Θεό μου μπροστά μου λέει ο Δαβίδ. Πάντα. Και ξέρεις άμα τον βλέπεις είδα θα το κάνετε, μου είπατε θα το κάνετε. Έτσι μου είπατε πρόεγμα. Ναι. Έτσι να βλέπετε πάντα τον Θεό μπροστά σας και σε κάθε σας βήμα να λες Κύριε μου αυτό που παρακάνω είναι σωστό επιτρέπεται το επιτρέπει ο νόμος σου, το επιτρέπει η αγάπη σου όχι, το μένους δεν το κάνει και παρακάτω τι λέει και έκλεινε από παντός κακού το ίδιο ακριβώ το τελειώσαμε φοβού τον Θεό έτσι και έκλεινε από παντό άμα έχει μπροστά σου συνεχώ αυτό που σα είπα ε, αδιάκοπη την παρουσία του κυρίου δίπλα σου και να πει τώρα είναι δίπλα μου κύριε δεν βλέπει δεν βλέπει άμα λοιπόν έχει αδιάκοπη την παρουσία του κυρίου ενωπιών σου θα εκκλίνει από παντό κακό δεν θα, θα τολμά να κάνει αμαρτία δεν θα τολμά να κάνει αμαρτία εκεί πλέον η αδιάκοπη παρουσία του Θεού σου δημιουργεί μέσα σου έναν ευλογημένο φόβο που είναι ο φόβο τη αμαρτία που πρέπει όντω να φοβόμαστε την αμαρτία γιατί η αμαρτία λέει η Αγία Γραφή είναι φίλη παρμακερό και επομένω όταν θα βλέπει αμαρτία να στρίβεις δεν τολμώ, δεν επιτρέπεται. Τι, τι είπε ο Ιωσήφ, θυμάστε τι είπε ο Ιωσήφ, ο Πάνταλο το διαβάζαμε τη Μεγάλη Δευτέρα το θυμάστε που λέει ότι όταν έπεσε στα εκείνη τη πονηρή γυναίκα της γυναίκας που πεντεπρή εκεί στην Αίγυπτο που πήγε λέει έλα του λέει για αυτή, έλα, έλα να μαρτίσουμε λείπει ο άντρας μου τι, τι, τι της είπε ο, ο Άγιος η ο Πάγκαλος πώς, πώς, πώς πώς τολμώ λέει να κάνω τέτοιο πράγμα και αμαρτήσομαι ενώπιον του Θεού ο Κύριος είναι μπρος μου Βλέπετε είχε αδιάκοπη την παρουσία του Θεού, γι' αυτό και δεν έπεσε. Μπορούσε εκείνη τη στιγμή να πλανηθεί από τα λόγια τους και να πει α, δεν γίνω άντρα σου εδώ, ωραία αλλά, ο άντρας σου μπορεί να μην γίνει εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα αλλά για μένα κυρά μου, μπροστά μου είναι ο Κύριος Πώς ποιήσω το πονηρό ρήμα τούτο και αμαρτήσω με ενώπιον του Θεού, πώ. Αυτό που εμείς δυστυχώς δεν το βάζουμε ποτέ στο μυαλό μας. Ένα στίχο, σας είπα να, μισή ώρα έχω και λέω. Ένα στίχο. Λοιπόν, άντε Χριστός Ανέστη.